Άντε ρε παιδί μου Ναι ξέρω ποιο είσαι λέγε τι θες Κάθε μέρα παρουσίαση δεν βαρέθηκες Να μην τα πεις λέγε Να τα πω λοιπόν Αυτός ο Σιριζές του Σαξιδιός είναι συμπαθής Αλλά όταν τους πειράζει και τους δες την αλήθεια ότι το σίκο και την πούχνα για δεν μιλάνε Και σου λένε μαλακίες και τρελαίνουμε Μα τι θα πούνε μαλακίες είναι το επιχείρημα είναι αυτό Τρελαίνουμε με αυτά τα Έλα ηρέμισε, θα σου περάσει. Καλοκαίρι έρχεται. Ήρθε. Το καλοκαίρι μαζί Θα φύγουμε παρέα Σκέψου το είχε τραγουδά και να σου περάσει κερδίζει το μαλάκα αρίφα. Το καλοκαίρι μαζί θα φύγουμε παρέα. Κι αλλιώς να ζήσουμε Κι όλα τα άγχημα στο σπίτι να τα αφήσουμε. Έλα, ναι, σωστό Έχω τη γυναικάρα μου δίπλα, έχει ψηθεί εδώ η Δανέδα Όρετο, μανάρη, στείλε φωτογραφία Θα θέλω, θα στείλ. είναι ξαπλωμένη Ψαπλωμέ. <σ diputus> να... <Να, σ diputus> <τη>. Έλα, έλα, έλα, <στολί> γεια Αποστολή Έλα Μπράβο Όχι περάσουμε Αυτό, αυτό, με την κάρτα OED. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Γιατί τα πτυχία τα δίνουμε σε χάτια και όχι σε υπόθετα. Τα... τα πτυχία? Γιατί τα δίνουμε σε χάτια και όχι σε υπόθετα. Α, το θες σε υπόθετο, ναι. Για, για να το κορνίζαρεις το υπόθετο, τι θα δείξουμε, το τέτοιο σου. Ε, αυτό εκεί θα τα βάλουμε όλοι. Λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μακούς. Μακούς. Καλησπέρα, μ' ακούς. Μ' ακούς. τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένα για τον άλλο. Σε κατάλαβα από τη φωνή. Τέλο. Θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη να πάρω ένα λεωφορείο να με πάει στη ληψία χωρί air condition. Υπάρχουν λεωφορεία τα οποία δεν διαθέτουν κλιματιστικό. Ναι, βεβαίω είναι τα λεωφορεία που μα παραχώρησε ο Δήμο του Θεσσαλονίκη. Αυτά τη ληψία είναι. Ναι, ναι, αυτά τη ληψία. Ωραία, και τι έγινε, Μωρή τράβα στη ληψία. Ωραία, τι θέλει, Τι να το κάνει το air condition. Ε, 40 βαθμού δεν χρειάζεται. 40 βαθμοί καί το κορμί. Τι λέει τράβο, δεν ξέρω. Συναινία, πάμε Αποστόλη, θέλω να έρθω στην Θεσσαλονίκη να σε δω στην παράσταση στην Αρέτζου στι πόσο Ιουλίου. 5 Ιουλίου. 5 Θα ρίξει με τα λεωφορεία αυτά, δεν θα καταφέρει να δει παράσταση, θα έχει λιώσει μέσα. Φοβάμαι όμω να ταξιδέψω, Έχω κάνει μόνο την πρώτη δόση και φαντάσου είχα προτεραιότητα στου εκπαιδευτικού. Ποιο εμβόλιο? Έχει και σκυλί. Έχω. Έλα. Πώ το λένε? Μάλιστα. Έχει Ciao velaccio mi sono alzato e ho trovato il maso ho echo una cocieraki Alicia ¿Qué Τζο. Τζο. Ναι, έχει και μένα ονόματε πόνιμο. Για πες. Τζο Κόκερ. Γαλλό. Α, ωραία. Ε, δεν, δεν το έχω πιάσει, με συγχωρήσει το Τζο Κόκερ, δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Τζο Κόκερ μάλλον. Ε, ναι, δεν ξέρω. Α, καλά. Άστο, δεν το ζητήσουμε, δεν πρόκειται να υπάρξει συνενόηση. Θα το γκουγλάρω όμω, θα το γκουγλάρω. Λοιπόν. Unchain my heart. Ποιος το λέει αυτό. Οι <ΣΤΗ> <ΣΤΗ> <ΣΤΗ> γνώσει μου γύρω από την ξένη μουσική είναι ε, σχεδόν ανύπαρκτε και. Oh, καλά, ξέρω κατάλαβα. Το... <ΣΤΗ> <ΣΤΗ> <ΣΤΗ> το ξέρω από την εκπομπή σα. Όμω, μια συνάδελφό μου νεότατη, 30 χρονών, δεν ήξερε ότι του και την κόλλησα στον τοίχο. Ο oh, σκληρό, μπράβο. <ΣΤΗ> <ΣΤΗ> <ΣΤΗ> Λοιπόν, Revanche. θέλω λοιπόν να έρθω στο North, να σου δώσω, να σας κάνω μια αγκαλιά, να σου δώσω ένα ρουθιχτό φιλί. Αφού δεν θα έρθει τα... Και να τα χώσω στο θύμιο για όλα. Αφού δεν θα αφού θα είσαι στο νησί. θα αρχόμουν. Αν είχα εμβολιαστεί, αρχόμουν. Ε, ωραία, θα... τα μας τότε. Εντάξει, μη με, με βαράσεις. Δεν λοιπόν... μπορώ, είμαι σκληρός. Το ξέρω. <ΛΗ>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 Έλα, Μαρία, μπήλα. Μαρία. Ναι, γεια σας. Γεια σου, Μαράκη. Και εσύ, ναι. Εσύ δεν με πήρες. Ναι, ναι. Το, το... Το... Ε, πού ξέρετε, Μαρία. Ε, το είπε ο άλλος. Α, ναι. Το... Θέλω να μου πείτε το πρόγραμμα για τον Ιάκος. Το πρόγραμμα. Για τον... Για τον Ιάρχος, εκεί στην Αθήνα. Ναι, τι α, πρόγραμμα α, θέλετε α, να μάθετε. Να μου πείτε το, το, το κύριε τι έχει. Παραστάσεις. έχει. <σχεδίδι> έχει Λίνα Μενδώνη live παραστάσεις. Τι ώρα. 8.30 το Σάββατο ε? θα χορεύσει το χορό της Στέκας. Για πείτε μου πάλι την τραγουδιστήλα. Μενδώνη, Λίνα. <σχεδίδι> <σχεδίδι> Όχι, το δίσκο τραγουδάει την ομώνυμη επιτυχία η Λίνα η Μενδόνη, τα πάρα Α, Μενδόνη. Α, έτσι τι έχει για τι μέλισσε. Ναι, οι μέλισσε ανοίγουν. Όχι, ε, το επικράτημα μέλισσε Ναι, ανοίγουν το πρόγραμμα, ανοίγουν το πρόγραμμα και θα εμφανιστούν και μερικοί ηθοποιοί από τι άγριε μέλισσε. Ναι. Ο Δούκα ο Σεβαστό. Ναι. Θα είναι. Ναι. Και ναι. η Λενιό. Δεν καταφέραν οι άλλοι, έχουν αρχίσει περιοδίε. Και ο Βότσκαρης. Θα είναι και ο Βότσκαρης, θα κάνει δημοφωνία, live. Live, πάνε αυτό. Live, Ναι, ναι, ζωντανό. Ζων, lean, live. alive. τι Θα έχει και ζωντανό σκυρόδεμα. Εκεί θα πλώσει ένα τον ένα καινούριο αρχιελληνικό, από τα καλά αυτά που βάζει στην Ακρόπολη. Ναι. Τι εισιτήριο έχει, Δεν είναι τίποτα, 70 ευρώ έρχεται από μακριά το σκυρόδεμα. Όχι το εισιτήριο για να πούμε εμείς μέσα. Τι εισιτήριο θα έχει, Το ίδιο λέμε. γιατί okay. okay. είμαστε πολύ, είμαστε, έχουμε τώρα ε, τρεις, πέντε. Πέντε! Πέντε άτομα και ένα μωρό. Α, είναι πολύ μωρό. Ε, ε, τώρα τι να καταλάβει, Πολύ να με ενδώνει, είναι υψηλή τέχνη, το μωρό δεν θα καταλάβει. Όχι, πόσο θέλει το μέσα, πως το <Τύριο> λένε <καλένα> Είναι 70 ευρώ, είναι 70 ευρώ γιατί κάνουνε περιοδία Το άτομο 70 ευρώ Το άτομο ναι Ω, oh, Ο πολιτισμός αξίζει άμα δεις καν... γιατί τα μιούζει καλά γιατί τα βλέπετε και τα πληρώνετε Ναι, <Τι> πληρώνετε Θα τα πάρετε πίσω όμω, από το κράτο. Πώς θα πίσω. Άμα τα δηλώσει αυτά στην εφορία, τα παίρνει πίσω για ψυχική οδύνη. Αποζημίωση. Μα τι γλώσσα! Δεν είστε για πολιτισμό. Μουρμουράει ακόμα, Ναι, η κυρία Τζέννη Μπότσι. Ναι, ίδια. Ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για το εμβόλιο, αλλά να μου το βάλει. Κύριο Μπαλατσινό. Αν είστε τυχερό, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. <laughs> ναι, που, π, π, π, πού το βάζει, Πού μα το βάζει αυτό, δεν ξέρω. Όπου βρει. Αποστολή στην Καβάλα, έρχεσαι 4η του μηνό. 4 του μηνό Καβάλα. Καβάλα, στη Καβάλα Σάλογο, φαντάζομαι. Στη Νέα Καρβάλη, εκεί παραλία yeah. Νέα Καρβάλης. Δεν μου λε και κάτι άλλο τώρα που σέφιασα. Είχε βάλει ένα τραγούδι που έλεγε Όταν βλέπω ένα μπικ, γίνεται ατσάλι. Ένα? Ένα μουνί... ε, μου που είμαι <Ρι> πέρας Ε, μου να καταλάβω. <Ρι> ε, ξέρω, και γίνεται ατσάλι. Δεν το θυμάμαι. Ε, ναι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Και ένα άλλο που δεν βρίσκω στο YouTube είναι της... 23 Τρίτου. <Καινόν> Εκείνο γιατί δεν το βγάζει στο YouTube, είναι. 23 Τρίτου η εκπομπή. Ναι, ναι, την εκπομπή. Δεν την βγάζει όλοι. Κάτι λίγο, αλλά το καλό δεν βγάζει, ρε παιδί μου. Μήπω δεν είχαμε, ξέρω εγώ. Είχε, είχε, είχε κάτι καλό και το έψαχναν και το έψαχναν και τίποτα. Ε, τώρα τι να σου πω, είναι λίγο ε. και αυτά τα θέα τα, τα Twitter, τα του ίντερνετ και ο κόσμο του ίντερνετ είναι λίγο καραπούσαριό, <Καινόν> <σάρκει> <σάρκει> για να το πω. πω, πω, πω <σάρκει> Οπότε μην ψάχνει άκρη. Γιατί βρέα το το δεύτερο μέρο του λαού πάει περίπατο. Άσε με τώρα, μη μου ανοίγει το στόμα. Πότε θα το βάλεις. Ε, μη μου ανοίγει το στόμα. Γιατί... Στο προγραμματισμό π. μου, τα σκαμπό μου και τα αρχικά μου μέσα. Τα γράφει όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίκια μου! Εμεί γιατί παίρνουμε τηλέφωνο, λε. Ειέ ε, αυτό λέω κι εγώ. Ανάραπια μερική, γιατί παίρνει τηλέφωνο. Δεν έχετε απαντήσει. Λίστε, το. εγώ θα τα λύσω. Έμενε. Θα το βάλουμε τη Δευτέρα έλα. Μπράβο κούκλε μου. Ναι, ε, ε. για να το βάλω τη Δευτέρα πάνε πριν ότι θα κοπεί και ένα από τη Δευτέρα. Δηλαδή πάλι τρία θα παίρνουν δευτέρα, όχι τέσσερα. Θα το βάλει. Είναι κιλιώμενη μαθήκια. Θα το βάλει σίγουρα. Ναι, μόλι. Να περάσει ένα ωραίο σε Αχ ευχαριστώ. Τα φιλιά μου στην όμορφη άρτα.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 Με το πλεκτό. Ποιο πλεκτό. Το πλεκτό που πλέκουμε. Ναι, το δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάσαι, ψάξτε το σε παρακαλώ να το βρεις. Έχουμε και κέντρα υγείας σαν την Ελλάδα, τα οποία εκεί που η λογική κατανομή είναι 6, 7 ή 8 νοσηλεύτριε. έχουμε 15, 18, 23, 25 και πάνε με το πλεκτό. Έχω ένα κοριτσάκι εδώ εκτός από το σκύλο. Εγώ ξέρει εκτός... τι έχω. Τι. Έχω έναν αραβονιάρι, δύο μέτρα παλικάρι. Έχω έναν αρα αραβων... 2 μέτρα, μέτρα παλικάρι 3 μέτρα παλικάρι Αγάπη μου, Όχι σ' αχλοτζιτζιφρίγκο Κι ευθυνοπαλικάρα Κι σαν το ρίγκο Όχι σ' αχλοτζιτζιφρίγκο Μασχυροπαλικάρα Κι σαν το Ρίγο. Τραγουδάρα Έπος να σε φυθάζω, Και αν μ' Πότε στο να σω.